Αυτό γίνεται γιατί, γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία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 Ο Φούχτελ είναι ένα πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπο. Πάρα πολύ συμπαθής. Ο Πάρα πολύ συμπαθής. Έχει είναι ένα καλύτερο Πού την Για μένα είναι πρισδιά Δεν Δεν σαφέτερα. λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι κυβερνήτης. Εγώ δεν έχω μόνο τον Απολύτως μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ περιμένω εγώ, μια απάντηση. απάντηση Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Ν αυτό ν αυτό. Σας απαντώ, αλλά, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τη Σίμεν. Εμένε με την έννοια τη επιτήρηση θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη τη ευρωζόμενη για πάντα για πάντα, για πάντα, για πάντα. Ξένη κατοχή, παρακαλούμε αν είναι στρατιώτε, ξένοι, με γραβάτα και κοστούμ. Θα σα του πλατεία αέτριο. Για έχει εγωσύτου ερευνησμού σε όλο το γρατικό χωριό. Στο μικρόφωνο το πωλάξει Ακούτε την εκπομπή του άξι Γερμανικά.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 Οι νομαστοί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρα. <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νικηφόρος θα είναι καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα. <Συλίου> Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρίμία μας με τον πολεμιστή Αστερίξ. <ΣΥΣ> <ΣΥΣ> Όλο το γαλλικό χωριό από την η οποία άρχισε να αρχίσει σήμερα, λόγω τη εργασία στο μέτρο από 4 η ώρα, άρχισε 5-5 και κάτι. Ε, όπως το ο Παρδούλο ακριβώ το πρωί, εντάξει, πότε δεν ξέρει με την Πάξη πότε θα <ΣΣΥΣ> Στη σημερινή εκπομπή μετατρέψαμε το Πλατεία Ρέντιο σε Βατικανό και μέσα από το Βατικανό του Πλατεία Ρέντιο μοιράζουμε χρήσμα, μοιράζει χρήσιμο ο Πάπας, μοιράζει χρήσμα ο Άσμουσεν, μοιράζει χρήσμα η Μέρκελ, μοιράζει χρήσιμο ο Ντράγκη. <Συλίδη> ο κατ' όνομα Έλληνας Πρωθυπουργός Συναντήθηκε με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ, ε, όλα τα κυβερνητικά φερέφωνα, οι βουλευτές ε, λέγαν στα διελοπικά παράθυρα μέχρι χθες ότι ο Σαμαράς πάγει να αποσπάσει ένα μεγάλο δώρο από τη Μέρκελ, τελικά ο Σαμαράς δεν πήρε δώρο από τη Μέρκελ. <Τι> <τοίτλοι> Τελικά η Μέρκελ έδωσε κάτι άλλο. <χει vegetation> Δεν απέσπασε ο Σαμαράς από τη Μέρκελ, αντιθέτω απέσπασε η Μέρκελ από το Σαμαρά τρία ευχαριστώ. Τρία ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. τρία πάνω το ευχαριστώ λοιπόν, ο κατ' όνομα Έλληνας πρωθυπουργό. κατάφερε, ήταν το μόνο δώρο το οποίο έδωσε ο ίδιος αντί να πάρει από την Κερμανένα Καγκελάριο Η εικόνα του Πρωθυπουργού της χώρας να βρίσκεται σαν βρεγμένη γάτα δίπλα στη Μέρκελ η οποία λέει ακριβώ τα αντίθετα από αυτά τα οποία αυτός ήθελε να αποσπάσει. ήταν για γέλια ή για κλάματα Κατά τα άλλα, μπαίνουμε σε τροχιά ανάπτυξη. Το είπε ο ίδιο ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα προχωρά. Αφήνουμε πίσω μας το παρελθόν. Επενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον με ανάπτυξη και με εργασία. Το 2014, η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια μπαίνει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης και μας γεμίζουν όλους με πολύ ασιοδοξία οι σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία διαπιστώνει μείωση της ανεργίας, σημαντική μείωση επιτέλους στο δεύτερο τρίμηνο το 2014 με σημαντικότερη τη μείωση της νεανικής ανεργίας. Έχουμε να κάνουμε όμως ακόμα πολλά. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού αρχίζει να γίνεται μήνα με το μήνα η Ελλάδα είναι μια χώρα φυσιολογική και πιστεύω πραγματικά ότι όλοι οι Έλληνες μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προβεί σε μια αξιολόγηση των προεπολογισμών όλων των κρατών μελών και μετά να διατυπώσει μια σύσταση αναφορικά με τις διαδικασίες ελλημάτων και εκεί η βάση αποτελεί πραγματικά την βάση που τελεί το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξης αλλά οι παράγοντες, οι προγωνιστές είναι η Επιτροπή και όχι τα κράτη-μέλη η Γερμανία αξιολογούνται όπως και όλα τα άλλα κράτη. Ποια ήταν η ερώτηση σε θα ήθελε ο Πρωθυπουργό δεν ήθελε να εκφράσει κάποια σύσταση προς τη Γαλλία αν αυτό ήταν κομμάτι τη ερωτησή σα. Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω απόλυτα εξάλλου. Ούτε εγώ μπορώ να συστήσω κάτι προς τη Γαλλία ούτε εξέφρασα κάποια σύσταση. Νομίζω ότι... Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν το ρητό παν μέτρων άριστον. I don't know how you will translate this but... Uh... «Ναζίσετε κύριε, καλορίζει και στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε. Τι μου λε, άκουσα καλά ή ε, μην γελάσανε τα αυτιά μου. Είπε σκασμό σαν Όχι, είπε σκασμό σαν τον μου. Μου mm. mm. Πάλι καλά. ελάσε, ελάσε, ελάσε, Αντώνη Σαμαράς Άλλα έλεγε ο Σαμαράς Άλλα έλεγε η Μέρκελ Δεν μπορώ να πω τίποτα η Μέρκελ Έλεγε δεν μπορώ να δώσω τίποτα Πήγε για μαλλί και βγει κουρεμένο, κουρεμένος Όλα τα φερέφωνά του γένανε και λέγανε Τις προηγούμενες μέρες ότι θα γυρίσει πίσω με ένα μεγάλο δώρο στο οποίο δεν θα μπορεί να πει τίποτα Για εξωματική αντιπολίτευση μετά τις υποσχέσεις που έδωσε τελικά δεν πήρε κανένα δώρο ο Σαμαράς μάλιστα ενώ άκουγα τις προηγούμενες μέρες τον Γεωργιάδη να λέει ότι ο Σαμαράς θα γυρίσει με δώρο ο Σαμαράς θα γυρίσει τόνο ο Σαμαράς το άλλο το ταξίδι είναι πολύ σημαντικό το ταξίδι και τένα και τένα. σήμερα καθώς ερχόμουν στο σταθμό Άκουγα στο Real FM την Τώρα Μπακογιάννη να λέει ότι το ταξίδι ήταν ένα τυπικό ταξίδι μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και τη Καγκελαρίου της Γερμανίας και δεν σκοπεύαμε έτσι και αλλιώ να αποσπάσουμε τίποτα απολύτως από αυτό το ταξίδι παρά μόνο ήταν εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Ένα ταξίδι λοιπόν ε, το οποίο μέχρι χθε ήταν πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, σήμερα ξαφνικά μετατράπησε ταξίδι εθιμοτυπικού χαρακτήρα. Nun stottert man mit einem Mann, alles das, was man sich vorgenommen hat, ihm sofort im ersten Augenblick zu sagen, das vergisst man glatt, denn es sagt, Τελικά, τελικά είναι φανερό, δεν δίνει τίποτα. Δεν δίνει τίποτα η καγκελάριος, ενώ ο επόμενος πρωθυπουργός, ο ερχόμενο πρωθυπουργός, κάνει τα πάντα, κάνει συναντήσεις κορυφή. Ε, για τις οποίες θα μιλήσουμε στην πορεία για τις συναντήσεις αυτές. Ο τορινός πρωθυπουργός συναντιέται με τη Μέρκελ και δεν καταφέρνει τίποτα, δεν του δίνει τίποτα. <Τι> Χαίρετε! Καλώς τον κύριο Χαρίλα ο κύριος! Ο αλεξός από εδώ! Λέανδρος Περπέρης! Καθίστε κύριε καφεντάκι θα έχετε πάρει δεν δεν έχουμε πάρει αν θέλετε να πάρουμε ένα καφεντάκι! Δεν πειράζει! δεν πειράζει, θα πιούμε και ένα καφεντάκι εμείς αν θέλετε. ακούω λοιπόν! Είναι... που 30.000 Δραχμάς, δεν είμαι Τίγιος, το φάσουλα. Oh. 30.000 δραχμάς. Δραχμάς δεν δίδω. Και δραχμάς δεν κατά, τι, τραχμάς δεν δίδω, τι, τι, Δίδω όμως λίρας. λίρας. Χρυσάς. Χρυσάς, βέβαια. Χρυσά. Θα πάρω 30.000 λίρες. Όχι, Λίρας δεν δίδω. Χάρη, λί, λίρας, δεν δίδω. Δραχμάς. δραχμάς δεν δίδω. καλά, με λέει, τι, τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Mm. Λίρα, δραχμάς δεν Μεταξύ των 30.000 δραχμών Εσείς πάντοτε μπαίνεις γιατί τον κύριο Χαρίνο που υπογράψετε ότι πήρα το ξέρω εγώ. Ε, ε, ε, σας λίρα. Λίρα δεν δίνω. Ε, Δραχμάς. Δραχμάς δεν δειδο. Μα για σιγά, λίρα δεν δίνετε. Δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή. Θα υπογράψω τα... δολάρια. Τώρα μπερδέψτε κανέναν, πώς τα λέει. Είναι απλός, το λέει καθαρά ο κύριο Τρίχονα. Τι μου λέει σου, δολάρια. Όχι. Δολάρια δεν δίνω. Δολάρια δεν δίνετε. Όση, δολάρια δεν δίνετε. Δραχμάς. Ωραία, θα πάρει δραχμά δηλαδή. Σε, σε δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμά ή δολάρια σε δεν με αντιληφθείτε. Να για να κάνετε το λιανάνι να δούμε. Θα μου δώσετε δολάρια. Όχι. Αλλά δεν μου δώστε. Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια. Α, τα σε δολάρια. δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λύρας και θα με εξοφλήσετε με συγχωρείτε. Δεν τον σαματάει. Γιατί το θέλουμε όμως, κύριε Έτσι. κάτι άλλο. Τι άλλο γιατί. Παίρνετε εσύ... φράγκα. Φράγκα, παίρνετε. Πέρα... Φράγκα, τα παίω, με, πώς προσέξτε τα ο, ο, Όχι ελβετικά φράγκα. Όχι ελβετικά. Τι γαλλικά φράγκα. Δώσε τα ζεστάρι μας. Βάλτε το χέρι στην τσέπη που εμένα στην ώρα το πάσκι και το παίρνει Προσέξτε όμως. Μάστε, τα προσέξτε. γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή τη Στερλίνας. Και όταν με ξοφλείστε δεν θέλω φράγκα. Δεν θέλω ο Μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή. Θέλετε δολάρια. δολάρια. Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με ξοφλείστε εις να ζήσετε κύριε, καλορίζει και στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε. Δεν μου λες. Άκουσα καλά ή ε, με γελάσανε τα αυτιά μου. Είπε σκασμός άκη. Όχι, είπε σκασμός άκη μου. Μου. Mm. Mm. Πάλι καλά. Α πούμε λοιπόν τι συζήτησαν ο Σαμαράς με την Μέρκελ Το πρώτο πράγμα το οποίο συζήτησαν ο Σαμαράς με την Μέρκελ και διαβάζουμε και από ξένα και από όποια δημοσιαίευμα ότι υπάρχει στο τραπέζι Τη Καγκελαρίου και του Ελλήνων Πρωθυπουργού, είναι, και είναι η, διαπραγ... η έξοδο του ΔΝΤ από την Ελλάδα του χρόνου. Μάλιστα, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση ω μια μεγάλη επιτυχία, γιατί έδιωξε την επιτήρηση από το ΔΝΤ. Από την άλλη πλευρά, η Μέρκελ, η οποία, όπω λένε και, και τα γερμανικά δημοσιεύματα, χρησιμοποίησε. Του μηχανισμού τους μηχανισμούς του δντ, έτσι ώστε να φτιάξει ίδιου μηχανισμούς και στην Ευρώπη δεν θεωρεί πια ότι χρειάζεται το δντ και την εποπτεία του στην Ελλάδα εφόσον η Ελλάδα δεν φεύγει εποπτεία από τη χώρα, από την Ελλάδα αλλά μένει μέσω του MSN, του EMS το EMS. Μπαίνει μέσω του EMS Η Ελλάδα πλέον δεν χρειάζεται ούτε την Τρόικα, η οποία έτσι και οι συναντήσει βγαίνουν στο Παρίσι, όχι από κάποια σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά όπω είναι τα δημοσιεύματα, από φόβο τρομοκρατικού χτυπήματο, ε, δεν χρειάζεται πλέον το Βέλτα Νετάφ στην Ελλάδα. Πλέον υπάρχει ο μηχανισμό, ο EMS όπου η εποπτεία γίνεται άμεσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι θέλουν να παρουσιάσουν την έξοδο. Του ΔΝΤ, ω μια μεγάλη επιτυχία τη κυβέρνηση Σαμαρά, ούτω ώστε να γυρίσει να πει ο Σαμαρά ότι ορίστε, διώξαμε το ΔΝΤ. Τι άλλο θέλετε, προχωράμε με του εταίρου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διώξαμε αυτό το οποίο είχε ξεσηκώσει το λαό, δηλαδή την έλευση του ΔΝΤ στη χώρα. Το ψέμα το οποίο δεν λένε είναι ότι η εποπτεία βαθαίνει από τον EMS. Και ουσιαστικά πλέον μιλάμε ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται από μία ουσιαστικά τράπεζα, χρησιμοποιείται ως ιδιωτική επιχείρηση, από μία ουσιαστικά τράπεζα η οποία είναι ο EMS. Το άλλο το οποίο δεν λένε είναι ότι η EMS μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεπουλήσει ό,τι κομμάτι θέλει το άλλο το, ε, από την ελληνική επικράτεια και το άλλο το οποίο δεν λένε είναι ότι προϋ, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έτσι κι αλλιώς πρέπει πλέον να περνάει από επικύρωση από τις Βρυξέλλες Το άλλο κόνσεπτ, ξέχωρα από το μηχανισμό σταθερότητα στον EMS, είναι το υπερυπουργείο, το υπερυπουργείο οικονομικών, το οποίο θέλει να επιβάλει η Γερμανία πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο πρωθυπουργός θέλει να προβάλλει ως επιτυχία της χώρας του της κυβέρνησης του, μάλλον για να ακριβολογούμε, το ότι θα οδηγήσει σε έξοδο το ΔΝΙΤΑΦ από τη χώρα το οποίο έτσι και αλλιώς χρηματοδοτούσε με τα στην Ελλάδα λόγω της αντιστάσεως που είχαν κυρίως οι Μπρίξ ε, οι οποίε έτσι κι αλλιώς πάνε να δημιουργήσουν ένα δικό τους διεθνές αντός νομισματικό ταμείο μετά την έξοδο του ΔΝΙΤΑΦ από την Ελλάδα ε, μην πέστε στην παγίδα η επιτήρηση, η εποπτεία και η κατοχή δεν φεύγει από τη χώρα μας αντιθέτως βαθαίνει ακόμα περισσότερο μέσω του μηχανισμού σταθερότητας του Βερολίνου my και ενώ τα λέμε όλα αυτά για τον τωρινό πρωθυπουργό, ας δούμε τι συμβαίνει με την αξιωματική αντιπολίτευση και τον ερχόμενο. Σήμερα είπαμε το πλατεία Ρέντιο, εκπέμπει το έχουμε στήσει Βατικανό και εκπέμπει ε, ευλογίες. Εκπέμπει χρήσματα, χρήσματα από τον Άσμουσεν, χρήσματα από τον μπάπα, χρήσματα από τον Βιντέλα, θα εξηγήσουμε γιατί, ε, το μακαρίτι του Βιντέλα και χρήματα από τον Τράγκη. Young men, all to my με λευκό καπνό λέει, Άρα πάπα Με την ευκαιρία σήμερα με τον πάπα Φρανκίσκο, Επονομαζόμενο και ως πάπα των φτωχών Να κουβεντιάσουμε για την οικονομική κρίση Που δεν είναι μόνο οικονομική Αλλά κυρίως κρίση αξιών Να κουβεντιάσουμε για την ανάγκη Πολιτική να επανεμπνεύσει τους ανθρώπους Σε συλλογικές αξίες πανανθρώπινες και ουσιαστικές απέναντι στις κυρίαρχες σήμερα λικές αξίες του κέρδους και της κατανάλωσης. Μόλις έφτασε βλέπουμε και την αμερικανική σημαία που κυματίζει στο Βατικανό. Συζητήσαμε για την ε, ανάγκη να επιστρέψει η ειρήνη στον κόσμο να σταματήσουν άμεσα οι πολεμικές επεμβάσεις για την ανάγκη να αποκαταστήσουμε ως αξία την αλληλεγγύη να μιλήσουμε για την ανάγκη οι άνθρωποι να είναι πάνω από τα κέρδη Με λευκό καπνό λέει Άρα χαμπέμους πάπα μου Ζουτήσαμε να συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στη φτώχεια και να μιλάει για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αλλά και για τη δομική αιτία της φτώχειας είναι η, άνυση, η διανομή του ισοδύματος και η ασυδοσία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Mm -hmm. Η θεολογική αυτή βάση είναι ότι αντί να σταθούμε στην αμαρτία περιβάλλουμε τον αμαρτωλό ε, με, την, με την αγάπη yeah. και δεν τον κρίνουμε όπως ε, δίδαξε και ο Κύριος. ζητήσαμε να αναλάβει διεθνή πρωτοβουλία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Συζητήσαμε για το μεταναστευτικό, τη μεγάλη σύγχρονη πληγή και την ανάγκη αναθεώρησης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που γεννά τραγωδίες, ανθρωπιστικές τραγωδίες στη Μεσόγειο θάλασσα. Κυρίως Τσίπας δεν παρουσίασε τη φωτογραφία με τον Πάπα. Αλλά να κάνετε ένα μικρό Google θα δείτε ένα μήνα πριν ο Πάπας να βγαίνει φωτογραφία με τον Μαραντώνα με το και με 5-6 ποδοσφεριστές άλλους. Τέλος, του μετέφερα την πραγματική εικόνα από την Ελλάδα, μια Ελλάδα που μετά από 4 χρόνια μιας άδικης πολιτικής λιτότητας συνεχίζει να βυθίζεται στην κρίση, μια κρίση που παίρνει πια ανθρωπιστικές διαστάσεις. Και του εξήγησα... Ότι όλα όσα έγιναν, έγιναν για να σου πούν οι τράπεζες, όχι όμως οι άνθρωποι. Και του είπα ως η του ελληνικού λαού, και εγώ προσωπικά, είμαι αποφασισμένο να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την πολιτική. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη στήριξη ευρύτερων δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα ρώτακα τον κύριο Τσίπρα. Παραδείγματο χάρη τον ερώτησε αν μέσα στις τράπεζες που η ο Πάπας είναι και η μπάνκα δεσπίριτο του Βατικανού, μια πολύ αμαρτωλή τράπεζα. Τέλος, συμφωνήσαμε ότι ο διάλογος ανάμεσα στην αριστερά και στην Χριστιανική Εκκλησία πρέπει να συνεχιστεί εκκινούμε από διαφορετικές ιδεολογικέ αφετερίες, εν τούτης τεμνόμαστε πάνω σε κοινέ αξίες oh. στην αλληλεγγύη στην αγάπη για τον συνάνθρωπο, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αγωνία μας για παγκόσμια ειρήματα. Με λευκό καπνό λέει, άρα χαμπέ πάπα. Λευκός καπνός βγήκε από το Βατικανό. εξωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε τον Πάπα, τον καινούργιο Πάπα τον Φραγκίσκο ε, ο οποίος είναι γνωστός ως ο Πάπας των φτωχών ο Πάπας ο οποίος αγαπάει τους λαούς ο Πάπας ο οποίος κάνει πόλεμο στις τράπεζες ο Πάπας ο οποίος είναι εχθρός της παγκοσμιωτής Λευκός, καπλός, λευκός καπλός, και εκπροσωπή και από το Βατικανό, όταν η Αμερικανική σημαία κυμάτιζε, την ώρα που ο αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση συνάντησε τον καινούριο Πάπα. Τον Πάπα, ο οποίο πλένει τα πόδια των φτωχών, μάλιστα βγάζει τέτοιε φωτογραφίε ο καινούριο Πάπα, πλένει τα πόδια των φτωχών, μιλάει για την παγκόσμια ειρήνη, συναντήθηκε μαζί με τον Άμπα. Παλαιστινίων και τον Πέρες, τον Σιωνιστή ηγέτη, τον Εβραίο, το ώστε να δείξει την ειρήνη που πρέπει να υπάρξει στα Ιεροσόλυμα. Με αυτό τον Άγιο άνθρωπο συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπας. να μην κασκίσουμε τη μαύρη προπαγάνδα που ασκούνε συνήθως τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης Δεν χωράει αμφιβολία ότι η συνάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον καινούργιο ΠΑΠΑ είναι μια σημαντικά επικοινωνιακή συνάντηση δηλαδή το ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διναδιέται με τον επικεφαλής μιας τόσο μεγάλης θρησκευτική ας πούμε ε πώς να το πω, ανθρώπων και με πολιτική εξουσία όπως είναι το Βατικανό, σίγουρα δεν είναι χαβαλές, δεν είναι για να κάνουν αστεία και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τώρα το κατά πόσο ο Πάπας αυτός είναι ο Πάπας των φτωχών, ο Πάπας τον οποίο ο Τσίπρας μπορεί να βρει ταύτιση ε, μεταξύ των ιδεών του και των ιδεών της αριστεράς, αυτό το δούμε <Τι> Denk ich du doch tag και εντάξει και εγώ το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, το του φυσικολογικότατο και άφιος να είναι κάποιος. Εγώ πιστεύω ότι επειδή το Άγιο Όρος είναι κομμάτι πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, ε, Οφείλει έτσι κι αλλιώ, οφείλει, εντό αγωγικών το οφείλει, ένα αυριανό ηγέτη τη Ελλάδο να πάει να συναντήσει αυτό το σημαντικό κομμάτι τη ελληνική παράδοση. Τώρα, γιατί ο Αλέξη Τσίπρας πηγαίνει στο Βατικανό και εκεί κάποιο μπορεί να πει ότι στο Βατικανό ψάχνει να μιλήσει με έναν Πάπα, ο οποίο Πάπα έχει μιλήσει για του φτωχού, έχει μιλήσει εναντίον τη λιτότητα, δηλαδή εναντίον τη Μέρκελ, έχει μιλήσει για την ειρήνη των λαών και τα καθέκαστα. Το σίγουρο είναι ότι σε μερίδε της αριστεράς δυνικά η συνάντηση αυτή του Τσίπρα με τον Πάπα δεν άρεσε και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, γιατί ακριβώς αυτό που σας είπα πριν η επίσκεψη στο Άγιο Όρος μπορεί να μεταφραστεί ως μια καθαρά Εθιμοτυπική επίσκεψη σε ένα χώρο ο οποίο έχει να κάνει με τον ελληνικό πολιτισμό, τον βυζαντινό πολιτισμό και όλα αυτά. Το ταξίδι του Τσίπρα στο Βατικανό το μεταφράζουν, προσπαθούν να με το μεταφράζουν έω συνάντησή του με έναν Πάπα ο οποίο είναι διαφορετικό όπω δείχνει από του άλλου. Είναι όμω ο Πάπα Φραγκίσκος διαφορετικό από τον προηγούμενο Πάπα. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενο Πάπα έφυγε, ήταν από του ελάχιστου Πάπε ο οποίο δεν πέθανε πάνω στον χρόνο του αλλά έφυγε εν ζωή από την εξουσία διότι βρισκόταν εμπλεκόμενος όχι αυτός αλλά το δεξί του χέρι οπότε αυτό που λέμε και εμείς στην Ελλάδα πήρε την πολιτική ευθύνη γιατί είναι πολιτική η θέση του Βατικανού ε, βρέθηκε σε, το δεξί του χέρι εμπλεκόμενο και γενικό κύκλο του σε σκάνδαλα παιδεραστείας αλλά και σε σκάνδαλα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος γερμανικών τραπεζών στο Βατικανό Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht, das ist und was soll ich machen? Meine Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen. Ο φίλος του πλατεία Ρέντι, ο Θοδωρής, με ρωτάει και γιατί τότε ενώ τα σκάνδαλα τόσων παπών έχουν καλυφθεί από το Βατικανό, γιατί τα σκάνδαλα του προηγούμενου Πάπα, ο οποίος κατηγορεί τον κύκλο του ότι μπλεκόταν κυκλώματα παιδεραστίας και ξέπλαινε βρώμικο χρήμα, γιατί αυτός καθαρέθηκε. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι η Ζήμενς και όπως κατάλαβε κατάλαβε γιατί τόσοι ξεπλένουν χρήμα και αποκαλύφθηκε η Ζήμενς. Και ίσως να πρέπει να το μετρήσουμε αυτό σε συνάρτηση με τον υπόγειο οικονομικό πόλεμο Αμερικανών και Γερμανών και στο Βατικανό. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε για τον νέο Πάπα ο οποίος ανέβηκε πλέον όχι ω άνθρωπος των Γερμανών αλλά ο άνθρωπος των Αμερικανών. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο προηγούμενος παπάς, για τον οποίο λέγαμε ε, ο και ο Ιάννης Παύλος ο αλλά και ο Βενέδικτος, ο αυτός που έφυγε μόλι τώρα, έχει, έχουν κατηγορηθεί για συγκάλυψη ε, κυκλώματος πεδεραστίας, αλλά και για συγκάλυψη υψηλά ιστάμενους θελεχών των Ναζί. Ε, ο, ειδικά ο προηγούμενο Πάπας ο Βενέδικτος υπήρξε ε, στα νιάτα του, φίλος εντός εισαγωγικών των Ναζί. Και άρα βήω όλο το χαίο ότι ενεπλάκει ο κύκλος του, ποτέ όχι αυτός αυτός είναι άγιος άνθρωπος, ενεπλάκει ο κύκλος του σε επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματο από τις γερμανικές τράπεζες. Αυτά για τον προηγούμενο Πάπα, τον κακό, τον γερμανό, τον ναζί. Ο καινούριο Πάπα όμω είναι ο πάπας αυτοχών. Ο καινούριο Πάπα είναι ο Πάπα που τα βάζει με τι τράπεζε. Είναι ο Πάπα ο οποίο, όπω λένε οι αναλυτέ, έχει ένα περισσότερο προφίλ Ομπάμα. Είναι πιο Ομπάμα αυτός ο Πάπα. Δηλαδή, όπω ο Ομπάμα βγήκε με τον τζινάκι του, τον ανοιχτό που καμισάκι του, χαιρέταγε τον κόσμο και χαμογελούσε στο δρόμο στον κόσμο έτσι και αυτό ο Πάπα είναι ένα Πάπα με πιο κοινωνικό προφίλ. Πλένει τα πόδια του λαού. Θεωρείται. Κοντινό του Αμερικάνου, θεωρείται όπως είπαμε Ομπάμα του Βατικανού παρόλα αυτά το όνομά του ε, βρίσκεται λεγμένο. στη χούτα του Βιντέλα ε, όλοι γνωρίζουν τη χούντα του Βιντέλα την αιμοσταγή δικτατορία αυτή για την οποία κατηγορείται ο τωρινός πάπας, ο πάπας των φτωχών ότι τι συγκάλυπτε, ενώ βρισκότανε την περίοδο εκείνη στη χούντα του Βιντέλα. Εδώ ο Θοδωρή βρίσκεται την ώρα εδώ, φίλος του Λαδίου, να κάνει χαβαλέ και να πει ότι σε λίγο θα χαιρετάει τους πιστούς του με τον καφέ στο χέρι, όπως έκανε και ο Ομπάμα. Ε, για να πάμε στα περισχέσει του Πάπα των Φτωχών, τον οποίο πήγε και συνάντησε ο Τσίπρα, ε, παρένθεση: κυματίζανε Αμερικάνικες ημέρε την ώρα τη συνάντηση. Όπως, όπως λέγαμε στο ηχητικό που βάλαμε, το οποίο ήταν, ήταν προποκαζόρικο, το ομολογούμε. Η, η, αυτό ο κυματισμό Αμερικάνικης σημαία τον πήραμε από την εκλογή του Ομπάμα στι ΗΠΑ και το βάλαμε σε συνάντηση Τσίπρα Πάπα, αλλά το βάλαμε για κάποιο λόγο. Ε, έχ, μιλάμε για το στρατιωτικό καθεστώ του Χόρχε Ραφαέλ Βιντέλα. Μια Χούντα η οποία. Θεωρείται από της πλέον αιμοσταγής Όπως είναι πάντα ο χούντες Θεωρείται από της πλέον αιμοσταγής Μια χούντα η οποία πήγαγε μαθητέ και φοιτητέ Που διαδήλωναν Μέχρι και βρέφη μανάδων Με αριστερή ιδεολογία Αυτός είναι ο Βιντέλα Γνωστός Πολύ γνω γνωστός και μη εξαιρεταίος ε, Στο καθεστώς του όπως είπαμε ε, άμα ήσουν αριστερή, αριστερή και ήσουν γυναίκα κινδύνευες να σου παγάγουν το παιδί ή αν ήσουν φοιτητής ή μαθητής και μετήχες στις αντικαθιστωτικές κινητοποίησεις ε, κινδύνευες να παγάγουν και σένα και να βρεθείς να βασανίζεσαι <Τι> Οι κακέ γλώσσε λένε ότι ο Τωρινό πάπας, ο Φραγκίσκος, ο πάπας των φτωχών, αναρρίχθη ανα, στην ιεραρχία την περίοδο που η Αργεντινή είχε αυτή τη χούντα, τη χούντα του Βιντέλα. Και ότι μάλιστα καθώς ανέβαινε τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας, ποτέ του δεν έβγαλε, όπως κανέναν άλλη, έναν λόγο, υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι διώκονταν από το δικτατορικό καθεστώς του Βιντελ. Υπάρχει Από την άλλη πλευρά ο Πάπας των Φτωχών δηλώνει ότι στο κατά κάποιο τρόπο στο... στην αντίσταση εναντίον στην του Κιντέλα και ότι ο ίδιος μια φορά στη ζωή του είχε τύχει να κρύψει ένα άντρα που μοιάζε με, γυ... με γυναίκα ή μια γυναίκα που έμοιαζε με άντρα γιατί την κυνηγούσε το καθεστώς του δικτάτορα. Τι άλλο δένει λοιπόν τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Πάπα των το Φτωχών, τον οποίο συνάντησε ο αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση ε, ε, για να πάρει ένα ακόμα χρήσμα με τη δικτατορία Βιντέλα. Η, η εφημερίδα Guardian. Ε, κάνει λόγο για βασικές καταγγελίες που αντιμετωπίζει ε, μια από βασικές καταγγελίες που αντιμετωπίζει ότι είναι η εμπλοκή του σε υπόθεση απαγωγής δύο ισουητών ιερέων για την οποία όμως πολλά ντοκουμέντου όπως γράφει η εφημερίδα έχουν καταστραφεί και βασικοί μάρτυρες έχουν αποβιώσει πρόκειται για τους Ορλάντο Γιώριο και ο Φραγκής και αλ, οι οποίοι είχαν απαχθεί δύσκολο ονό λόγω του εραποστολικού του έργου σε φτωχογειτονιέ της χώρας. Και αυτοί απήχθησαν από αξιωματικούς του ναυτικού το Μάιο του 1976 και είχαν κρατηθεί και βασανιστεί υπό συνθήκες. βρέθηκαν μετά από πέντε μήνες παραμορφωμένοι και εξουθενωμένοι από τα βασανιστήρια. Ο δημοσιογράφος Οράσιο Βερμπίτσκι και Φραγκίσκιο Γιάλικης κατηγορούν τον καινούριο Πάπα ότι την περίοδο του 73 με 79 ήταν επικεφαλής του τάγματο των Ινουσουητών και ότι ανακάλεσε την προστασία που παρήχε το τάγμα των Ινουσουητών στους συγκεκριμένου ιερεί. Εκτός από αυτό, η Καθολική Εκκλησία τη Αργεντινή κατηγορείται για παροχή ενεργού στήριξη στο καθεστώς Βιντέλα, το οποίο διήρκησε από το 76 μέχρι το 83. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έλαβαν χώρα 40.000 εξαφανίσεις και δολοφονίες πολιτών από το καθεστώς στο πλαίσιο της περίφημη επιχείρησης Κόνδωρας. Ο Βερμπίτσκι στο βιβλίο του Ισιωπή επικαλείται μαρτυρίε και αποκαλύψει του Γιάλκης ο οποίος κατηγορεί τον νέο Πάπα καθώς όπως αναφέρει δεν υπερασπίστηκε τους δύο κληρικούς ούτε ζήτησε την απελευθέρωσή τους. Μάλιστα ο νέος Πάπας μέχρι το 2010 είχε κληθεί στο δικαστήριο για να καταθέσει όσον αφορά τα πετραγμένα της περίοδου, ως τότε επικεφαλής του τάγματος των ισοητών, χωρίς όμως ποτέ να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Όταν το 2010 κατέθεσε τελικά, κάποιοι του κατηγόρησαν ότι προσπαθούσε να αποφύγει τη διαδικασία. I'm και κάπου εδώ, καθώ διαβάζουμε για τον Πάπα των Φτωχών, θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο Μπαρδόζα. Ο οποίο, να θυμίσουμε, ξανά άρχισε τι εκπομπέ του με τη νέα σεζόν. Άρχισε τι εκπομπέ μου. το πρωί έκανα μια καταπληκτική εκπομπή. Μισή ώρα, φανταστεί να πούμε εκεί πέρα. Είναι κάτι που έγινε και στο χωριό με την Καραρούφο να πούμε. Λοιπόν, αλλά ήθελα να σου το εξή. Εδώ στην πλατεία Radio είσαστε αυτοί που φανερώνουν τα σίκα, Δηλαδή είσατε ΣΥΚΟΥΦάντε. Πα τώρα εσύ να τα βάλει τον Πάπα. Εγώ δεν εγώ δε λέω τίποτα κακό για τον Πάπα. Λέω συνεχώ ότι είναι ο Πάπα των Φτωχών. Ναι. Ότι έχει ένα προφίλ. Σαντίθεση με τον προηγούμενο που ήταν και φίλο των Ναζέ, έχει ένα προφίλ πιο ο Μάμα. Μήπω είναι, μήπως είναι ο Πατέρα των Φτωχών για τη σκάψη στη μάνα, Δεν ξέρω τι εταιρικέ σχέσει μπορεί Αλλά να είναι. Αλλά τα βάζει τώρα με τον Πάπα, τα βάζει με τον Ξύριζα. Ο καθόλου, καθόλου. Εγώ λέω ότι, θες ότι ήταν μια πολύ δυνατή επικοινωνιακή προσέγγιση πώ το λένε στο επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ε. του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης με ένα πνευματικό γελ. Όχι, γετ. γιατί μην νομίσεις επειδή έχεις ένα ραδιοφωνάκι εδώ πέρα τώρα όχι, ότι να τα βάλεις με τον Τζίπρα και με τον το τζι... το Πάπα καταρχήν με τον Τζίπρα ίσως αλλά με τον Τζίπρα ποτέ, ποτέ, ποτέ, έτσι Μ' ε? αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' <laughs> You try in vain Ακριβώς αυτό που λέει ο Μπαρτούς στο στόχο που άνοιξε το μικρόφωνο και μίλαγε, και... <laughs> μακάρι να είχαμε κι εμεί ένα τέτοιο <σφυγλωμένο> οργανωμένο κράτος όπως το Βατικάνο. Πρόσεξε, πρόσεξε, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί το Βατικανό για παράδειγμα να μπει σε επιτήρηση. Δεν μπορεί, <σφυγλωμένο> γιατί βνάμεις. δεν μπορεί. Έχει δικό του νόμισμα ρε μου. Σωστά. Έχει θεία τράπεζα. Πε μου στον κόσμο πόσοι έχουν θεία τράπεζα. Ποιο κράτο. Ε, Μόνο. Εμεί η, η Βόρεια Κουρέα θέλει να την βομβαρδίσουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν λοιπόν, θέλει να την βομβαρδίσουν οι Αμερικανοί. Ότι και ον θέλει να βομβαρδίσουν οι Αμερικανοί. Μετά τον κόσμο γενικά. Α, σου. Έτσι λοιπόν σου λέω ότι μακάρι να ήμασταν άσαντε σαν του Βατικανό. Άσαντε. Να ματάσαντε. Σαν του Βατικανό, ηθικό νόμισμα. Κατάλαβε. Και επειδή λες και για την τράπεζα του Βατικανού, ε, το οχητικό το οποίο παίξαμε πριν ανέφερε έτσι κι αλλιώς ότι ο Κακλαμάνης, ο, Νικ... ο Νικέδας Κακλαμάνης, έλεγε ότι σχολιάζει την επίσκεψη Τσίπρα στο Βατικανό είπε κάτι σωστό, λέει μεταξύ των τραπεζών των οποίων κατηγορεί ο Πάπας, τώρα που, που είναι αντί... αντίθετο στο τραπεζικο σύστημα, βάζει μέσα για την τράπεζα του Βατικανού, έπρεπε να τον ρωτήσω ο Τσίπρας, άμα είναι, δεν θα πω για του Γέροντα να πούμε, τον Κακλαμάνι, τι να πω τώρα. Όχι του Γέροντα, της Νέας Δημοκρατίας, των διαγραμμένων. Α, του νικίτα. Ναι ναι, ναι, ναι. Αυτό που Ναι, ναι. Αυτό που Σαμαρά... να Α, που ο Σαμαράς για να δείξει τι δημοκρατία υπάρχει στο κόμμα του και τον διέγραψε για ένα παρόν μπράβο αυτόν αυτόν αυτός και αυτός καλό πανικάρι καταπιτρωμένος όχι λέω το σχόλιο ήταν όμως σωστό το, το σχόλιο ήταν σωστό το σχόλιο ήταν σωστό. Σωστό, σωστό αυτά είναι <σπάει> τα προτιμώ τα κάνω και κανένα σωστό σχόλιο κάποιοι, <σπάει> και έτσι υφίστανται όσους άνθρωποι να πούμε και ως πολιτικά όντα τάχα Είχαμε μείνει λοιπόν εκεί που κατέθεσε ο Πάπας των Φτωχών στο δικαστήριο που το κατηγορούσε ότι δεν ρίμνησε ουσιαστικά για τους δύο ισουίτες οι, οι οποίοι είχαν απαχθέ. Ο Πάπας διέψευσε τις παρακάτω τις, ε, παραπάνω κατηγορίες, μαρτυρίες, κάνοντας λόγο για συκοφαντία και προσπάθεια σπύλωσης του ονόματος και της πορείας του. Οι υποστηρικτέ του ισχυρίζονται ότι παρασκηνιακά έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει τι ζωέ των δύο κληρικών καθώς και άλλων που έκρεβε από τα τάγματα θανάτου. Ο 87χρονος αρχιπαξιοκτηματίας Βιντέλα, νεκρός πλέον, καταδικάστηκε το 10 σε σόβια κάθεξη. Ο πρώην δικτάτορας υποστήριξε κατ' επανάληψη στη διάρκεια της κούτας του δεν έλαβε χώρα κανένας βρώμικο πόλεμο, ούτε έγιναν βασανισμοί και απαγωγές αντιφρονούντων οι οποίοι έμειναν στην ιστορία. Ω δεσπαρεσίδο, δηλαδή οι εξαφανισμένοι. Σα θυμίζει κάτι αυτό, δεν κάναμε βασανιστήρα, δεν κάναμε τίποτα. Σύμφωνα με τον Μπερμίτσκι, που διεξήγαγε την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτημα, οι θεσμοφύλακε έλεγαν στου κρατούμενου πω θα μεταφέρονταν σε κάποιο κέντρο στα νότια τη χώρα και με πρόσχημα την ανάγκη εμβολιασμού του έκαναν την πρώτη έννοια με ώστε να μην προβάλλουν αντίσταση. Κατόπιν τους επιβίβαζαν στα αεροπλάνα και εν πτήσεις οι στρατιωτικοί τους έκαναν και δεύτερη ένεση με το ισχυρό ναρκωτικό, πεντονάλ και τα θύματα ρίχνονταν ζωντανά είτε στον ποταμό Ρίοντε Πλάτα είτε στον Ατλαντικό ωκεάνο. <Συσχυνά> Πάπας, ο Πάπα των Φτωχών, τον οποίο επισκέφθηκε και ο εξωματικές τη αντιπολίτευση, είχε φτάσει το 2005 πάλι πολύ κοντά στο να εκλεγεί Πάπα αντί του Βενέδικτου, του Ναζί Βενέδικτου. Ε, οι Καρδινάλοι γνώριζαν την, την παραπάνω ιστορία και σύμφωνα με κάποιου ήταν ο ίδιο ο Πάπα που έκανε στην άκρη, ζητώντα από του καρδινάλιου να σταματήσουν, να τη δίνοντας δίνοντα έτσι το ρόλο του στο Φαβορή Ράτσιγκερ, ο οποίο και εξελέγει. Μιλάμε και τον Πάπα Βενέδικτο τον προηγούμενο. Πέραν από τις κατηγορίες για συνεργασία με τη Χούντα του Βιντέλα, ο Φραγκίσκος ο πρώτος έχει να διαχειριστεί και την υπόθεση σκανδάλου Βάτι με τη διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων, τα οποία αφορούνε την εμπλοκή του Βατικανού σε οικονομικά σκάνδαλα, σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. <Τι> Επομένω, ο Πάπα των Φτωχών δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι αλήθεια όσο του, καταλο... του καταλογίζουμε. Η εικόνα του συγκεκριμένου Πάπας στον τόπο του στην Αργεντινή δεν είναι θετική. Η Αργεντινή έχει την άποψη και την εντύπωση ότι ο Πάπα των Φτωχών υπήρξε όχι συνεργάτης αλλά κατά κάποιο τρόπο παραβάν. Κάλυψε κάπω την υπόθεση ε, των απαχθέντων κληρικών από το καθεστώ Βιντέλα. Ο συγκεκριμένο παύλα, φυσικό ίδιο, δεν εμπλέκεται, δεν φταίει, δεν έγινε συνδική τη θητεία. Έχει να αντιμετωπίσει το, το σκάνδαλο των WikiLeaks, αντίστοιχο των WikiLeaks, όπου διέρευσαν. Πώ διέρευσαν, πάλι, γιατί διέρευσαν μόνο αυτά, σωστή η ερώτηση του Θεόδωρα. Ε, το σκάνδαλο των WikiLeaks για το οικονομικό ξέπλυμα, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο στο Βατικανό. Στο οποίο εμπλέκονταν οι Γερμανικέ Τράπεζε, στο οποίο δεν ευθύνεται ο καινούργιο Πάπα. Έτσι κι αλλιώ η αλήθεια είναι αυτή, ευθύνεται ο προηγούμενο. Όμω το ρεζουμέ τη όλη υπόθεση είναι ότι ο Τσίπρας δεν έκανε επίσκεψη σε έναν πνευματικό ηγέτη. Κακά τα ψέματα. Δεν έκανε επίσκεψη σε έναν πνευματικό ηγέτη. Έκανε επίσκεψη σε έναν πολιτικό ηγέτη. Το Βατικανό έχει πολιτική εξουσία. Όπω μα είπε και ο Μπαρδούζα πριν, είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προτεκτοράτο το οποίο μπορεί και τυπώνει και δικό του χρήμα, ένα ανεξάρτητο κρατήδιο, ένα προτεκτοράτο των τραπεζών. Και αρκετά μιλήσαμε για τον Πάπα των Φτωχών και την υπόθεση Βιντέλα και στο κατά πόσο ο Πάπας των Φτωχών εμπλέκεται με το καθεστώ του δικτάτορα, ενό από του χειρότερου δικτάτορε που πέρασαν στην ιστορία. Ε... Ο Τσίπρας όμω δεν συνάντησε μόνο τον Πάπα των Φτωχών, σε μια καθαρά πολιτική συνάντηση και να αφήσουν τι μπουρδε και η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει ότι ήταν πνευματικών ανησυχιών συνάντηση, γιατί η αριστερά δεν μπορεί να έχει σχέσει με το Βατικανό. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όντω η αριστερά δεν μπορεί να έχει σχέσει με το Βατικανό, αλλά ο Τσίπρας επισκέφτηκε το Βατικανό. Ε, μιλάμε και μια καθαρά πολιτική συνάντηση όσο πολιτική ήταν και η συνάντηση με τον Τράγκη όπου ο Τσίπρας είπε ότι συντελική δεν μου είπε και ο Τράγκη σήκω και φύγε από το τραπέζι βεβαίως δεν του είπε σήκω φύγει από το τραπέζι όταν ο κόσμος διαδήλωνε έξω από τη ΔΕΘ ε, όταν μαζευόταν έξω από τα παλάτια της ΔΕΘ Κάστρο φυλάει ερημικό μέσο ο Σαμαράς και έχει το φόβο θησαυρό γιατί φωνή φοβάται να ακούσει από τον λαό ο Σαμαράς αυτός, ο Τσίπρας επέλεξε να μην παρευρεθεί όπως πέρσι έξω από τη ΔΕΘ, αλλά να πάει στη συνεδρίαση της εντό εισαγωγικών Ιταλικής Λέσκης όπω όπως συνηθιούν τον ονομάζουν μετά από πρόσκληση του Μόντι. Ο Μόντι της Goldman Sachs της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάλεσε τον Τσίπρα και ο Τσίπρας πήγε ε... Και μάλιστα λέει ότι μίλησε και σε πολύ καλό κλίμα με τον Τράγγι, ο οποίος δεν του είπε και εσύ κοφίγε, δεν σου μιλάμε. Τον Τράγγι επίσης της Goldman Sachs, επίσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μόντι, Τράγγι, Παπαδήμος, για να θυμίσουμε. Οι τρεις άνθρωποι της Goldman Sachs και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μπήκαν ταυτόχρονα, ο ένα στην Εκουτού, ο άλλο στην Ιταλία και ο άλλο στην Ελλάδα, κατόπιν κοινοβουλευτικού πρα To like this. I've been in love before. Και δεν πρέπει, θα πούμε, ο Τσίπρας να συναντιέται με του ισχυρού Ευρώπη. Πρέπει να τον έχουν κλεισμένο, πρέπει να τον έχουν πεταμένο. Δεν μπορεί να συναντηθεί με τον Τράγκη, βεβαίω και πρέπει και μπορεί να συναντηθεί με τον Τράγκη. Τώρα όμω το timing των άλλων λαών έξω από τη ΔΕΦ και εσύ να είσαι στο, στην Ιταλία και να συναντηθεί με τον Τράγκη, τον Μόντι, τον Άζο Μουσουλμικτόλου του άλλου. Επιτρέψτε μου να πω, έσω και επικοινωνιακά να το εξετάσεις πολιτικά, δεν ήταν καθόλου καλό και δεν άρεσε σε πολλούς, ακόμα και μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αριστερή πλατφόρμα. Been love been to το θέμα δεν είναι τι, αν συναντήθηκε ο Τσίπρας με τον Τράγκη. Πες ότι το θέμα δεν είναι το, το timing Ήταν ένα λάθος του επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ Το ότι επέλεξε τη μέρα της ΔΕΘ να πάει στον Τράγκη Το λάθος ήταν το ότι, το ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ή μπορούν να καταλάβουν κάτι πιο ανησυχητικό Το ότι πλέον τον προσυτερίζονται οι Ευρωκράτε των Βρυξελών Ο Τράγκη και όλοι αυτοί, όλο αυτό το συνάφη Δεν είναι και προς τιμή του Στο ΣΥΡΙΖΑ του αναλύουν ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει αλλιώ το οπότε αναγκάζεται να συνομιλήσει και με τον Τσίπρα. Όμως το ότι ο Τσίπρας είπε το ότι δεν μας πετάξαν και έξω και με τις κλωτσιές, αυτό επιτρέψτε μου να πω δεν είναι καλό σημάδι. Μου θυμίζει κάτι από Αντώνη Σαμαρά λίγο πριν στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Παπαδήμου. για να εξηγιόμαστε σε καμία περίπτωση δεν κάνω ταύτιση του Τσίπρα με τον Σαμαρά αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς έχει ήδη κρυθεί του Τσίπρα του ασκούμε αυτή τη στιγμή απλώς μια κριτική η οποία έτσι κι εκπορεύεται και μέσα από το κόμμα η συγκεκριμένη κριτική ε, εκτός της συνάντησης με τον Πάπα και τον Τράγκη ο, όχι ο ίδιο ο Τσίπρας αλλά η τσάρη της οικονομίας του μέσα στο κόμμα ε, ο Δραγασάκης και ο Στα Επέλεξαν να συναντηθούν και με ένα άλλο παιδί του Διευθυντηρίου των Βρυξελών και μάλιστα της Γερμανίας, τον Υπουργό Άσμουσα. that look that leaves me weak. All I do is dine with them and split a pint of wine with them, respectable as can. You the the table. Σωστά λέει ο φίλος μας ο Αργύρης ο Μαρινάκης από την εκπομπή Τα Πανταρεί ότι με πιο να τα συζητήσει αυτά ο Τσίπρας αναφερόμενος προφανώς στο στον Πάπα με αυτόν ο οποίος για να διαβάσουμε αυτό λεξί το λεξίδο μήνυμα ε, χρηματοδοτεί πολέμου, χρηματοδοτεί τα, τα κράτη για να πίνει το αίμα του λαού αφού έχει δική του τράπεζα ε, έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο λέει ότι, ότι ακούγεται πολύ δυνατά η μουσική θα το φτιάξω I... έχουμε και λέμε συναντιέται λοιπόν ο Τσίπρας όχι ο Τσίπρας τώρα συναντιέται το οι δύο οικονομικοί εγκέφαλοι του Σύριζο, ο Δραγασ... Οδραγασάκης και ο Οδραγασάκης γράφοντας τα παλιά των υποδημάτων του στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ συναντιούνται με τον Άσμουσαν τον Υπουργό της Γερμανίας και τι λένε με τον Άσμουσαν ε, οι δύο οικονομικοί εγκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για κούρεμα οι είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ κάνουν λόγο για κούρεμα και κάνουν λόγο και για επιμήκυνση ό,τι ακριβώς λέει η κυβέρνηση Σαμαρά Βεβαίω και για να είμαστε αντικειμενικοί, η κυβέρνηση Σαμαρά έχει πετάξει πια το ενδεχόμενο του κουρέματο. Ο ίδιο ο Γεωργιάδη είναι απόλυτα γερμανοευθυγραμμισμένη. Ο ίδιο ο Άδωνο Γεωργιάδη έχει πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κουρέματο, γιατί θα πρέπει τα κοινοβούλια τη Ευρώπη να ψηφίσουν ένα τέτοιο κούρεμα, το οποίο είναι αδύνατο. Φυσικά η μονομερή ενέργεια δεν υπάρχει καν στο μυαλό του. Συζητάνε και παρακαλάνε τη Μέρκελ για μια επιμήκυνση. Ο Δε Τσίπρα ή ο Βαραγασάκη Κωνστανθάκη για να καρυπολογούμε, αφού συναντήθηκαν τον Άσμουσεν, μιλήσαν για επιμήκυνση, πράγμα το οποίο δεν το αρνεί τη Γερμανία, και κάναν λόγο για μια απομείωση του χρέου με μορφή κουρέματο. Ό,τι ακριβώ λέει το ΔΕΛΔΑΝΗΤΑΦ, οτι ακριβώ λέει η ξενοκρατία. Για να καταλάβουμε, οι δύο οικονομικοί εγκέφαλοι του ΣΥΡΙΖΑ ευθυγραμμίστηκαν απόλυτα ό,τι λέει η ξενοκρατία. <Σιουσήν> το Delta καιρό τώρα λέει ότι η λύση στο ελληνικό χρέος είναι το κουρεμά του, <Σιουσήν> το <Σιουσήν> το το του καθώς είναι μη διαχειρίσουμε εδώ το Delta Nitaf έχει δίκιο το χρέο είναι όντω μη διαχειρίσιμο τη χώρα. Το ίδιο δεν θέλει να κουρέψει το χρέο, γιατί προφανώ κουρεύει την ισχύ των, ευρωπαϊκών, των ομολόγων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, κουρεύει την ισχύ τη Μέρκελ και του Ντράγκη. Ε... Η δε Μέρκελ μιλάει για επιμήκυνση. Δηλαδή, επιμήκυνση τι σημαίνει για τα επόμενα 100 χρόνια, αυτό είναι το κέρδο του ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία, για τα επόμενα 100 χρόνια μια επιμήκυνση σημαίνει. Αλυσίδε στα πόδια των Ελλήνων για τα επόμενα 100 χρόνια. καθώς αυτό που δεν μας λένε είναι ότι η εποπτεία και η επιτήρηση θα παραμείνει μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του χρέους και η επιτήρηση θα είναι από το μηχανισμό σταθερότητα. Like Like the kicker in a julep for two, the thrill of the thought that you might get. Give... <laughs> O'Connor, ο... the του of the S'Rizza, to pound and to rush to and στα παλιότερα των υποδημάτων του, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τουλάχιστον μιλάει για κούρεμα. Ε, το οποίο κούρεμα, και το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν λέει τίποτα άμα αυτό που απαιτήσει η Μέρκελ για να κουρέψει, άμα τελικά οι πιέσει είναι τόσο ισχυρέ από το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΔΕΝΤΑΝΕΤΑ, η Μέρκελ πει, που όσο κάνει κουμάντο αυτή στην Ευρώπη, είναι να το πει, αλλά άμα πει, ναι, προχωρώ σε μια απομείωση, ούτε καν κούρεμα, σε μια απομείωση θα το πούμε. του χρέου αλλά θέλω πιο βαθιά εποπτεία. Αυτό δεν λέει κάτι. Ε, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, συμμαζευτείτε, συμμαζευτείτε και αναφέρομαι στους οικονομικούς εγκεφάλους, γιατί με αυτά τα μυαλά δεν θα κυβερνήσετε ποτέ θα είστε καταδικασμένοι να συγκυβερνήσετε σε ένα πρόγραμμα όπως θα το θέλει η ξενοκρατία και όπως θα το θέλουν οι ντόπιοι εδώ λακέδες. Like Σημαζευτείτε γιατί εκτός το ότι θα... δεν θα είστε τίποτα παραπάνω, από μια μνημονιακή κάβα στο τέλος, έτσι όπως το πάτε ούτε αυτοδυναμίου, ούτε τίποτα γράφετε στα, για να στα παλιότερα των υποδημάτων σας το πρόγραμμα του κόμματός σας πάτε και διαπραγματεύεστε μόνοι σας με τον Άσμουσεν πάνε οι δύο διαπραγματεύονται μόνοι τους με τον Άσμουσεν, συμφωνούνε σε, κάνουν λόγο για κούρεμα αλλά και για επιμήκυνση δηλαδή ήδη έχουν δεχτεί το Plan B της Γερμανίας τη επιμήκυνσης ο ένας πάει να δει τον τράκι και δεν τον πετάει ή δεν τον δέρνει και όλας συμμαζεχτείτε Αυτό σου λέω Αυτή Ποια αυτή σου λέει Περιμέ εσύ πέρα, μου πέρα, λες θα θα να... θα θα Βρε εσύ λες να μου παντήσεις τον κουμπί δεν λέγανε πριν δημητριανό ναι, ναι. Και σου λέω περίμενε να το παντήσει Άρα θα κάνεις τάσμινο πλά Εσύς δουλεύεις δαχτυλικά το Ας το παιδιάς μους. Μα τώρα η λέμε στην ιστορία αυτή η Μέρκελ ή ο ή Όχι, δεν έχει... Κάτσε! Το plan B είναι η στάση πληρωμών κύριε Θα μας το πείτε δεν το Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε να Μην μου δράματα, Δεν είναι είναι το δεύτερο. B. τι Έτσι. Ξέρω, εσύ περιμένεις πριν, εσύ περιμένεις περιμένεις ε. και σου λέω από ένα, πολιτικό, από ένα ελληνικό κόμμα περιμένω το άλογο και θα, θα το αντιμετωπίσω το δίτημα εσύ την ώρα εκείνη πέρα από αυτά που λέτε. το κάνετε τι θα κάνετε θα τι θα, θα, θα κάνετε, η θα το, τι, θα κάνετε τι θα κάνετε τι θα κάνετε τι θα κάνετε τι θα κάνετε τι θα η κυβέρνηση <diagonally> τότε θα την άγξει η χώρα στον αέρα το δούμε όλα θα πάμε την κυβέρνηση τότε. Δεν είναι στου Άμα είναι τρελήσει η εκτροσία, θα πάμε τους Δεν Θα μα πείτε κυρίω είναι Υποθέτω, Θα μας πείτε. Η ρυθία του ΣΥΡΙΖΑ Αφια είναι. λέω, είναι δραχμή, τον Αυτή Εγώ λέω είναι δεν Όσο Α, το είτε, το... Εσύ θα τα κρατήσεις, θα τα στρέψει το τάδες Εσύ και μισος τα κρατήσεις. τον κόσμο θέματα Όχι, αν θέματα. Αν πέσεις κυβέρνηση, θα κρατήσεις την ώρα να σου αν δεν καμέρα τώρα, τότε κυβέρνηση. Τα θα κρατήσεις την Τρόικα. τώρα. Εδώ είναι θέματα τώρα. που λένε Plan B και το στα ο Σημαντηθείτε όπω λέγαμε, όχι τίποτα άλλο, θα βγάλει και ο Άδωνης λέτε ληθάτε από τη χώρα. Προσέχτε, θα βγάλει ο Άδωνης ληθάτε από τη χώρα. Και τώρα για να κόψουμε την πλάκα, δεν μπορούν δύο στελέχη τρία του ΣΥΡΙΖΑ να γράφουνε και που ξέρουνε το πρόγραμμα του κόμματος και να πηγαίνουν να κάνουν προσωπική διαπραγμάτευση. Like, uh, wedding rings. -tick -tick. -tick -tick. Και όπω μου υπενθυμίζει εδώ ο Μπαρδούζα, συνομιλούν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κουβέλι ενάντια στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματο, το οποίο λέει το ότι με κανέναν ο οποίο έχει στηρίξει τα μνημόνια δεν μπορούν αύριο να συγκυβερνήσουν. Αυτέ είναι οι προσωπικέ πρωτοβουλίε τη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίε επιβάλλονται στα κατώτερα στελέχη και στο λαό του ΣΥΡΙΖΑ. Just your side. <μη Credits> we'll you want my porcelain figure. A watch? A submarine? And now we're going to talk about the show. θα διαβάσουμε ένα κείμενο που the show. φίλους του our leader, our leader, our ο Μαρινάκης από την our Πάνταρι, η οποία κάθε our έχει να κάνει με την εκποίηση των ελληνικών αγαλμάτων είναι επιστολή λέει προς το Υπουργείο Πολιτισμού Υπουργό Κωνσταντίνο Τσούλα παρακαλείστε όπως μας απαντήσετε στο κάτω ερώτημα, έτοιμα Ελλήνων πολιτών, στις 17 Δεκάτου το 14, στο Μόναχο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα πραγματοποιηθεί πληστηριασμός κλαπέντων αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από την περίοδο της κατοχής. Τι διατίθεστε να κάνετε, προκειμένου να αποτρέψετε τη συγκεκριμένη ενέργεια τώρα που είναι τώρα. Που είστε γνώστες αυτοί οι σαπαράδεκτες πράξεις που προσβάλλει την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας και τα συγκεκριμένα ιστορικά αντικείμενα να επιστραφούν εκεί όπου ανήκουν στο σπίτι τους, την Ελλάδα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα το κοιτάξουμε και είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή τα Πάντα Αερία αυτή τη θα έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι ώστε να μα δώσει παραπάνω πληροφορίε. Φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή Παx Γερμανικα για σήμερα. Πήραμε το χρήσμα από τον Πάπα και εμεί. Πήραμε και εμεί το χρήσμα από τον Βιντέλα. Πήραμε το χρήσμα από τον Άσμουσεν, από τον τράγκι από τη Μέρκελ. Όπως ο πρωθυπουργός μας πρώτος πρώτος Και τώρα δειλά δειλά και ο αρχηγός εξωματική αντιπολίτευσης Κλείνουμε πάλι με τον ύμνο του Βατικανού Που ακούσαμε πριν Και από πίσω τον Σίριζα να λέει Πόσο δίπλα αισθάνεται η αριστερά Του Τσίπρα η αριστερά Με το Βατικανό ε, Πέφτει το τέλος Το ηχητικό της εκπομπής Παξ Γερμάνικα Μην φύγετε από το πλατεία Ρέντιο Θα ακολουθήσει θα κάνει πρεμιέρα στον σταθμό μας η εκπομπή καψιμή από το δίκτυο ελευθέρων φαντάρων Σπάρτακος Με λευκό καπνό λέει άρα χαμπέμος πάπα Με την ευκαιρία σήμερα με τον πάπα Φραγκίσκο Επονομαζόμενο και ως Πάπα των Φτωχών, να κουβεντιάσουμε για την οικονομική κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κυρίως κρίση αξιών. Να κουβεντιάσουμε για την ανάγκη η πολιτική να επανεμπνεύσει τους ανθρώπους σε συλλογικέ αξίες πανανθρώπινες και ουσιαστικές, απέναντι στις κυρίαρχες σήμερα, ηλικές αξίες, του κέρδους και της κατανάλωσης. Μόλι έφτασε, βλέπουμε και την Αμερικανική σημαία που κυματίζει στο Βατικανό.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 ζητήσαμε να συνεχίζει να αγωνίζεται ενάντια στη φτώχεια και να μιλάει για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αλλά και για τη δομική αιτία της φτώχειας που είναι η άνυση διανομή του εισοδήματο και η ασυδοσία των χρηματοπιστωτικών αγορών. <ξι Septimates> η θεολογική αυτή βάση είναι ότι αντί να σταθούμε στην αμαρτία περιβάλλουμε τον αμαρτωλό ε, με, με την αγάπη yes. και δεν τον κρίνουμε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 κύριος Τσίπας δεν παρουσίασε το φωτογραφία με τον Πάπα. Αλλά αν κάνετε ένα μικρό Google θα δείτε ένα μήνα πριν ο Πάπας να βγαίνει φωτογραφία με τον Μαρατόνα με και με 5-6 ποδοσφαιριστές άλλους. Τέλος που μετέφερα την πραγματική εικόνα από την Ελλάδα,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 ότι ο διάλογος ανάμεσα στην αριστερά και στην Χριστιανική Εκκλησία πρέπει να συνεχιστεί εκινούμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, εν τούτης, τεμνόμαστε πάνω σε κοινές αξίες στην αλληλεγγύη, στην αγάπη για τον συνάνθρωπο, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αγωνία μας για παγκόσμια ειρήνη ...με λευκό καπνό λέει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 και συρρυχνωμένο η γερμανικό Λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία. Let's uh, give some clear talk.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 Πού ήταν Για μένα είναι Δεν Δεν θα πούμε να η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 Ο με την έννοια τη επιτήρηση, θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη τη Ευρωζώνη, για πάντα, για πάντα, για πάντα, για πάντα. Wer wird bei dir Laterne stehen? Mit dir, Leleimale, -le -le, mit dir.